Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 9 Μαΐου 2011 <Τις> Λοιπόν, χθες αυτό που μνημονεύσαμε στην Εκκλησία ήταν η δεύτερη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κύριου μας στις μιροφόρες οι οποίες πήγανε στον τάφο να λείψουν το σώμα του Κυρίου και βρήκαν τον τάφο κενό και συνάντησαν τον Αναστημένο Κύριο ανατρέποντας τη λογική οι μαθήτριες πήγαν να συναντήσουν τον Κύριο δηλαδή να αλείψουν το νεκρό σώμα με μοίρα πράγμα που αυτό ήταν αδύνατο γιατί ήταν κλειστός ο τάφος από τον λίθο και υπήρχε και ο φόβος των Ιουδαίων ξεπέρασαν το φόβο ξεπέρασαν την λογική και γι' αυτό το λόγο επειδή είχαν πόθο για τον Χριστό ήταν οι πρώτες που συνάντησαν τον Αναστημένο Κύριο. Ένα στοιχείο που μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό είναι ότι χωρίς πόθο για τον Θεόν δεν υπάρχει δυνατότητα σχέση συνάντησης μαζί Του. Αυτό που γεννά την πνευματική ζωή, αυτό που δίνει τη δυνατότητα προσωπικής σχέσης με τον Θεό είναι η αναζήτηση. Αναζήτηση όμως που έχει πώς όχι αναζήτηση ως περιέργεια του μυαλού μας αλλά ως βαθύτατος εσωτερικός πόθος σχέση μαζί Του. Είναι αυτό που λέει ότι ετείτε και το θύσετε ή κάπου αλλού λέει οι εμέες ζητούνται σε βρή συγχάρη αυτός που ζητά θα βρει. Ή αλλού που λέει κρούεται και ανοιγήσεται. Όποιος κτυπάει θα το ανοιχτεί η θύρα αυτή της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Άρα η άρα προϋπόθεση της σχέσης με τον Θεό είναι ο πόθος. Είναι η μεταπόθου αναζήτησής του. Και μόνο η αναζήτηση δηλώνει το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Αυτό που ποθούμε, αυτό που αναζητούμε, δηλώνει και το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Τι έχουμε δηλαδή μέσα στην καρδιά μας. Επομένως, η αξία ενός προσώπου δεν κρίνεται με εξωτερικά μέτρα, αλλά κρίνεται κατά το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Οι μαθήτριες αγαπούν παράφορα τον Κύριο, γι' αυτό δεν υπολογίζουν σε κινδύνους και δεν υποδείζονται από κάποια δυσκολία. Η έννοια του κινδύνου και ο υπολογισμός είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου που δεν θέλει να ρισκάρει. Ενός ανθρώπου που θέλει εκ του ασφαλού να μπει σε μια δικασία ανασύντησης. Όταν όμως μπαίνει σε μια δικασία σχέσης και δεν είσαι να χάσεις δεν μπορείς να Έχεις σχέση Είναι γιατί Τα πράγματα τα υπολογίζεις Και τα υπολογίζεις Γιατί πρέπει να είσαι ο κυρίαρχος Πρέπει να είσαι ο κερδισμένος Πρέπει να είσαι Ο ηγέτης Πρέπει να είσαι η κεφαλή Αυτό από μόνο του Γεννά Ανταγωνισμό Και ο ανταγωνισμός Γεννά σύγκρουση Οι μαθήτριες όμως μας διδάσκουν έναν άλλον τρόπο ζωής, μια άλλη στάση ζωής. Ο έξυπνος άνθρωπος έχει άλλες σκέψεις και άλλες τοποθετήσεις. Θέλει να είναι σίγουρος, να έχει υπολογίσει τα πράγματα για να προχωρήσει ο συνετός άνθρωπος βλέπει και προβλέπει τη συνέχεια των πραγμάτων σε μια λογική σειρά για να μπορέσει να τολμήσει. Όμως, εδώ ούτε εξυπνεί ούτε συνετοί είμαστε καλεσμένοι να γίνουμε για να συναντήσουμε τον Θεό. Χρειάζεται να είμαστε ασύνετοι και κουτί. Και αυτήν η κατάσταση δεν διαμορφώνει τίποτε άλλο παρά η επιθυμία μας για ζωή. Η επιθυμία μας για την αλήθεια. Η οποία αλήθεια δεν είναι αποτέλεσμα μίας διαλεκτικής διαδικασίας, αλλά η αλήθεια είναι φανέρωση, είναι αποκάλυψη. Δεν συζητούμε απόψεις για να καταλήξουμε σε μια άλλη άποψη ως έβρεση της αλήθειας, αλλά συντρίβουμε την καρδιά μας με τον πόθο και γινόμαστε δεκτικοί της σοφίας και της γνώσης του Θεού. Και είμαστε έτσι θεοδίδακτοι. Ο ίδιος ο Θεός μας διδάσκει και μας αποκαλύπτει. Η αγάπη λοιπόν αυτή που είχαν οι μαθήτρες για τον Κύριο δεν είναι αυτό το αίσθημα που ειδολοποιεί ένα σώμα και το καθιστά αντικείμενο αλλά είναι το συνέστημα για ένα πρόσωπο. Άλλο λοιπόν να κομματιάσω την ύπαρξη να ειδολοποιήσω ένα, μέλος, ένα μέρος του όλου το σώμα και να εντοπίσω εκεί την έννοια της ικανοποίησης και άλλο η αγάπη για ένα πρόσωπο. Εξάλλου αυτό που ζωοποιεί και το σώμα είναι το πρόσωπο. Εμείς Συνήθως κρίνουμε την ωραιότητα ενός ανθρώπου από το εξωτερικό φαινόμενο χωρίς να μπαίνουμε στην ύπαρξη, να κατανοούμε την ύπαρξη ενό ανθρώπου. Και αυτό γιατί και εμείς δεν λειτουργούμε ως πρόσωπα, χάσαμε την ταυτότητά μας και τα κριτήρια μας και αντίληψή μας είναι τελείως εξωτερική. Για να πλησιάσουμε τον Θεό ε, δεν είναι αρκετό να παλαγούμε από την διαστροφή της αμαρτίας αλλά να συγκλονιστούμε από, τον, από το πάθος και το Χριστό. <coughs> δηλαδή το πλησίασμα του Θεού ε, δεν είναι η αποφυγή μόνο της αμαρτίας και η εκπλήρωση κάποιων εντολών αλλά είναι η ενεργοποίηση της καρδιάς μας για τον Θεό. Όπως για παράδειγμα, άλλο είναι κανείς να είναι τυπικός στα καθήκοντά του, στην εργασία του, στην οικογένειά του, στις φιλικές του σχέσεις και άλλο άνθρωπος να βγάζει καρδιά στη ζωή του, στην οικογένειά του, στι σχέσεις του, σε συνεργασία ή οπουδήποτε αλλού δηλαδή εν τέλει η νέκρωση των παθών που δεν συνοδεύεται από το Θείο Πάθος από τον έρωτα, από την αγάπη για τον Θεό είναι μία νευρωτική απόθυση των συναισθημάτων. <κυρίζει> Αν δηλαδή κανείς προσπαθεί να γίνει καλός άνθρωπος καλός χριστιανός τηρεί τις εντολές Χωρί όμω επιθυμία για τον Θεό, έστω τον άγνωστο Θεό, έστω για την άγνωστη αλήθεια, τότε θα καταλάβει ότι αυτή η προσπάθειά του δεν έχει αποτέλεσμα και γεννά πολλέ νευρωτικέ καταστάσει. Είναι αυτό που αισθάνεται ο άνθρωπο ότι η Εκκλησία είναι σκληρή ο λόγος του Κυρίου μας είναι βασανιστικός γιατί δεν το βλέπουμε τον λόγο του Κυρίου μας στην προοπτική της χαράς, της σχέσης αλλά το βλέπουμε στην προοπτική της ανταμοιβή για τα καλά μας έργα στην ανταμοιβή για ένα μελλοντικό παράδεισο για την καλοσύνη που είχαμε δηλαδή το βλέπουμε όχι σε μία ελεύθερη σχέση αλλά σαν μία δικολαβίστικη διαδικασία που ήμουν καλός άνθρωπος, έκανα καλά έργα προσπάθησα και τώρα έρχονται, έρχεται η ώρα των στεφάνων και της ανταμοιβή για τα αγωνιστικά μου κατορθώματα. Άλλο λοιπόν αυτό και άλλο η σχέση λέει κάπου είναι χρία, είναι ανάγκη δηλαδή όπου ή τον πρώτερο φυτευμένη και ριζωμένη η κακία εκεί ανταυτής να φυτευθεί και να ριζωθεί ή εναντί αυτής αρετή δηλαδή η ιστορία είναι όχι να έχει το κακό από μέσα μας αλλά να το αντικαταστήσουμε με το καλό η κάθε κακία που ξεριζόνται από μέσα μας για να είναι πραγματική θεραπεία πρέπει να αντικατασταθεί από την αντίστοιχη αρετή δεν βγαίνει, ας πούμε, από μέσα μας το μίσος, πραγματικά δεν το αντικαταστήσουμε την αγάπη. Δεν βγαίνει από μέσα μας ο διχασμός, α, δεν μπει στη θέση της η ενότητα. Δεν φεύγει περηφάνεια, α, δεν έρχεται η ταπείνωση. Ουσιαστικά, λοιπόν, η πνευματική άσκηση δεν είναι ένα άδειασμά μας, αλλά μια μεταμόρφωση. Δεν είναι η νέκρωση αλλά η μεταμόρφωση δεν είναι η νέκρωση της αγαπητικής δυνάμειος αλλά η εξηγίανση της αγαπητικής δυνάμειος γι' αυτό λέει ο Αβάσης Ισάκος Ήρους κρίσον εν τη μνήμη των αρετών υποκλέπτην τα πάθη ή την αντιστάση είναι καλύτερο λοιπόν με τη μνήμη δηλαδή την εμπειρία των αρετών να ξεπεραστούν τα πάθη Παρά με την αντίσταση, παρά με τον αντιστεκόμαστε στα πάθη. Είναι αυτό που απλά λέει ο Γεροπορφύριος. Τα πάθη φεύγουν όταν έρχεται ο Χριστός. Το σκοτάδι φεύγει την καρδιά μας όταν έρχεται το φως του Χριστού. Χωρίς την αίσθηση του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θεού, δεν έχει αποτέλεσμα κανένας αγώνας ή μάλλον έχει αποτέλεσμα. Μπορεί να ζημιωθεί και ψυχικά ο άνθρωπος με το να του δημιουργούν πολλές άρρωστες καταστάσεις μέσα του. Άρα προϋπόθεση της αρετής, προϋπόθεση της νίκης των βαθών είναι να κατοικήσει η χαρά στην καρδιά μας. Να κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά μας. Δηλαδή να αποθύσουμε τον Θεό. Το κακό είναι ότι κτίσαμε ένα χριστιανισμό Ιδεών και αρετής που σχετίζεται μόνο με τον εαυτό μας και τη δύναμή του και όχι την αγάπη του Χριστού δηλαδή δεν καταλάβαμε ότι η άσκηση η προσπάθεια είναι η διαφύλαξη αυτής της χαράς της σχέσης με τον Χριστό μιας σχέσης που μας κάνει κανείς να μπορούμε να έχουμε σχέση με κάθε άνθρωπο. Γιατί δεν μπορείς να έχεις αληθινή σχέση με τον Χριστό και να μην έχεις σχέση με κάθε άνθρωπο. Ή δεν μπορείς να έχεις αληθινή σχέση με κάθε άνθρωπο και να είναι άγνωστος σε σενα ο Χριστό. Έτσι λοιπόν, άλλο είναι κανείς να είναι σε υποχρεώσει του <και>, και άλλο να αγαπά άλλον είναι εντάξει στα καθήκοντά του και άλλον αγαπά. Μπορεί για παράδειγμα ένας σύζυγος να μην έχει απατήσει ποτέ τον σύντροφό του να φροντίζει τα πάντα στην οικογένεια να φροντίζει και τα παιδιά του αλλά να τα κάνει αυτά από μια διάθεση καθήκοντος και όχι από μια ανάγκη εσωτερική της καρδιάς του που το που το, που το ενεργοποιεί η αγάπη που έχει. Άλλο λοιπόν είναι κανεί να είναι φιλάνθρωπος, γιατί έτσι πρέπει, κι άλλο να είναι φιλάνθρωπος γιατί αγαπά και τιμά το πρόσωπο. Άλλο είναι να κανεί να είναι πρόσκοπο κι άλλο να είναι χριστιανό. Άλλο λοιπόν να είναι κανεί καλό άνθρωπο για να έχει ένα καλό στον κόσμο, ή να το ευχαριστεί, να το ευχαριστεί και ο ίδιος για τα κατορθώματά του και άλλο να έχεις πόνο γιατί αληθινά αγαπάς τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό τον λόγο είναι αδιανόητη η έννοια της φιλανθρωπίας ως καθήκον του χριστιανού. Δεν είναι καθήκον του χριστιανού η φιλανθρωπία μα και κανένα καθήκον δεν είχε αληθινός χριστιανός ο αληθινός χριστιανός έχει το δικαίωμα να ζήσει και ζωή είναι η αγάπη και ζωή είναι η φιλανθρωπία. Αν θεωρήσουμε ότι είναι καθήκον η φιλανθρωπία, τότε σημαίνει ότι είμαστε νεκροί μέσα μας Αν θεωρήσουμε ότι είναι καθήκον να αγαπούμε τότε δεν έχουμε υποψιαστεί τι είναι η ζωή Ποιος είναι η ζωή μάλλον Για αυτό το λόγο δεν Είναι αδιανόητη η ορολογία του καθήκοντος για τον αληθινό χριστιανό. Όταν αγάπας δεν έχεις καθήκον ούτε ανάγκες έχεις. Είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος να απολαμβάνει την ζωή και η ζωή είναι ο δελφός σου. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεπεράσει τα πάθη με λάθο δρόμων, με λάθο τρόπων όχι μόνο δεν έχει ορφέλεια αλλά οδηγείται και σε δαιμονική έπαρση και ίση, υπερηφάνεια δηλαδή. Με ποιον τρόπο. <coughs> να το δούμε αλλιώς. Αν για παράδειγμα άνθρωπο προσπαθεί να απαλλαγεί από το πάθος της φετιχιστικής λατρείας του ανθρωπίνου σώματος όπου είναι αποκομμένο από το πρόσωπο και βλέπει στο είναι το είναι του ανθρώπου σαν μια σάρκα, δηλαδή μόνο. Όταν προσπαθεί να το ξεπεράσει ο άνθρωπο, χωρί όμω να αντικαθίσταται αυτή η διαδικασία με την γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο, σαν πρόσωπο, τότε ο άνθρωπο οδηγείται στην εδαιμονική νύπαρση. Γιατί θεωρεί ότι τα κατάφερε γιατί θεωρεί ότι νίκησε το πάθος και ελέγχει το πόθο του ελέγχει την ανάγκη του αλλά δεν είναι ξεπέρασμα αυτό γιατί αυτό που είναι ξεπέρασμα είναι η προσωποποίηση του είναι δηλαδή ο άνθρωπος να αποκτήσει πρόσωπο και στο άλλον άνθρωπο να βλέπει το πρόσωπο του Χριστού Δηλαδή πραγματικά δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος από κανένα πάθος που συνδέεται με τον συνανθρωπό του αν δεν τον αγαπήσει ως πρόσωπο. Χωρίς την αγάπη αυτή του άλλου ως πρόσωπο τότε ο άνθρωπος θα ψάξει τη δικαίωση του μέσα από την υπερηφάνεια ότι νίκησε το πάθος, νίκησε τον άλλο, νίκησε τον αδελφόν, τον ξεπέρασε. Το ξεπέρασμα οδηγεί στην έπαρση η μεταμόρφωση του άλλου από απρόσωπη σάρκα και μάζα σε πρόσωπο το οποίο σέβεται και αγαπά κανείς οδηγεί στην πραγματική θεραπεία οδηγεί στην πραγματική αγάπη Αυτή είναι η αγάπη γι' αυτό η νίκη των παθών έχει ως βάση την αληθινή αγάπη η οποία πηγάζει από τον Χριστό χωρίς αυτή την αγάπη όταν προσπαθεί να ξεπεράσει οτιδήποτε απλώς δημιουργεί αποθητικές καταστάσεις μέσα του και εγωισμό και υπερηφάνεια αν θεωρήσετε ξεπέρασε την ανάγκη του ή το του. του. <coughs> Δεν είναι λοιπόν αρκετό να απαλλαγούμε από το Αμαρτωλό πάθος αλλά είναι απαραίτητο να συγκλονιστούμε από το θείο πάθος. Τα δούμε εδώ δύο κείμενα, ιστορίουλες δηλαδή για να το καταλάβουμε πιο καλά. Πώ πώς εννοούνται αυτά τα πράγματα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, λέει, της ετάρτης ης Συνόδου στη Χαλκιδόνα ορισμένοι επίσκοποι της Συνόδου σύντησαν να ακούσουν κάποιον επικοδομητικό λόγο από τον επίσκοπο Αντιοχίας Νόνο που είχε μετακληθεί από ένα μοναστήρι της Ταβενησίας τα για να γίνει επίσκοπος Αντιοχίας. Ο Νόνος, ανταποκρινόμενος στο αίτημα των συνεπισκόπων του, άρχισε να τους μιλάει. Καθώς οι επίσκοποι άκουγαν τα σοφά λόγια του Νόνου, πέρασε έφυπη η διασημότερη ετέρα και χορεύτρια της Αντιοχίας, που είπε με τόση χάρη και με τόση πολυτέλεια, ώστε να έβλεπε κανείς παραχρυσάφη, μαργαριτάρια και πολύτιμού Ακόμη και αυτών των ποδιών τη ηγυμνότητα ήταν καλυμμένη με χρυσάφη και μαργαριτάρια, και τη συνόδευε μεγαλόπρεπτη ακολουθία από νέους και νέε, ντυμένου με βαρύτιμα ενδύματα και χρυσά περιδέρια γύρω στο λαιμό του. <coughs> μερικοί από αυτού προηγούνταν και μερικοί ακολουθούσαν, αλλά την ομορφιά και τη ελεκτικότητα εκείνη δεν μπορούσε να φτάσει ένα ολόκληρο κόσμο. Περνώντα μπροστά από τη σύναξη των Επισκόπων, γιόμισε τον αέρα με την ευωδία ενό αρώματο. Όταν οι επίσκοποι την είδαν να περνάει μία κάλυπτο το κεφάλι του ώμου και τα μέλη του σώματός της με μία πομπή τόσο μεγαλοπρεπή και χωρίς ούτε ένα πέπλο στο κεφάλι αναστέναξαν και ασουπηρά έστρεψαν την κεφάλι από την άλλη μεριά σαν για να αποφύγουν βαριά αμαρτία. Αλλά ο μακάριος νόνος την κοιτούσε επίμονα και αδιάκοπα και αφού είχε περάσει ακόμα εξακολουθούσε να τη βλέπει με το βλέμμα του. Ύστερα γυρνώντα, κοίταξε του άλλου επισκόπου που κάθονταν γύρω του και του είπε: Δεν σα συγκίνησε η τόσο σπάνια η ομορφιά τη? Εκείνοι δεν έδωσαν καμιά απάντηση. Τότε αυτό κατεβωσε το κεφάλι του, άφησε το ιερό βιβλίο που κρατούσε και ενώ τα δάκρυα του κυλούσαν στο στήθο του, αναστενάζοντα βαριά ξανά πει επισκόπου: Δεν σα συγκίνησε η σπάνια ομορφιά τη? Αλλά εκείνοι δεν απάντησαν πάλι. Τότε εκείνο είπε: στα αλήθεια, συγκινήθηκα πολύ από την ομορφιά αυτή τη γυναίκα, που ο Θεό θα την καλέσει μπροστά στο τρομερό θρόνο του για κρίση δική μα και τη επισκοπική μα ευθύνη. Και συνέχισε, πόσε ώρε νομίζετε πω ξόδεψε αυτή η γυναίκα στα διαμερίσματά τη, φροντίζοντα και στολίζοντας μόνη το σώμα τη και τη μορφή τη, έτσι που να μην υπάρχει το παραμικρό στίγμα και η παραμικρή ατέλεια στην ομορφιά του σώματό τη και την εμφάνισή τη και να ευχαριστήσει τα μάτια των ανδρών και να μην απογοητεύσει τους αξιοθρύνιτους εραστές της που είναι σήμερα και αύριο δεν θα είναι. και εμείς που έχουμε έναν παντοδύναμο πατέρα και να αθάνατο εραστή με υποσχέσεις αιωνίων θησαυρών και ευεργεσίε ανεκτήμητες που ο φθαλμός και ους ουκείκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβη αιτήμασε ο Θεός της αυτών αλλά τι να τα λέω με, τόση, με τέτοιες υποσχέσεις για τη Θεία του Νυμφίου αυτή την υπέροχη και θεσπέσια μορφή που δεν τολμούν να κοιτάξουν τα χερβή εμείς για χάρη αυτού του Θείου Εραστή ούτε στολίζουμε τις άθλιες ψυχές μας ούτε τις φροντίζουμε και ούτε καν ξεπλένουμε από αυτές τον ρήπο αλλά τις αφήνουμε στη βρωμιά. Αφού είπε αυτά τα λόγια ο έφυγε, πήγε στο κελί στο οποίο έμενε με το διάκονο του και μαζί με αυτόν έπεσε κάτω με πρόσωπο πάνω στη γη και κτυπώντας το στήθος άρχισε να κλαίει λέγοντας Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σε με τον αμαρτωλό και ανάξιο γιατί και μόνο μιας ημέρα το στόλισμα μιας πόρνης είναι περισσότερο από το στόλισμα της ψυχής μου με τι όψη να σε κοιτάξω πως να παρουσιαστώ μπροστά σου δεν μπορώ να κρύψω την καρδιά μου από σένα εσύ ξέρεις τα μυστικά της αλλήμονό μου τον ανάξιο και αμαρτωλό που στέκομαι στο θυσιαστήριό σου και δεν σου προσφέρω την καθαρή καρδιά που έχει ζητήσει. Αυτή έχει υποσχεθεί να ευχαριστήσει του άντρε και έχει κρατήσει την υπόσχεσή τη. Εγώ έχω υποσχεθεί να ευχαριστήσω εσένα και μένω στη Ραθυμία. Είμαι γυμνό στον ουρανό και στη γη, γιατί δεν έχω τηρήσει τι εντολές σου. Η ελπίδα μου δεν είναι σε κανένα καλό που έκανα, αλλά στον ήκτο σου από τον οποίο περιμένω σωτηρία μου. Λοιπόν, ο Άγιο Νόμο το πράγμα η ανάγκη του να διορθώσει τη ζωή του εξαρτάται από αυτή τη σχέση του προσωπική με τον Θεό ένα το κρατούμενο δεύτερο αυτό είναι παράδειγμα καταλάβουμε ότι δεν φταίει ο τι λογισμός βάζουμε είναι η καρδιά μας που θέλει να στρέψει το λογισμό της αυτό που για κάποιον είναι αφορμή αμαρτίας για τον άλλο είναι αφορμή μετανοίας Άρα δεν, δικαιολο... δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε γιατί στρέφουμε το λογισμό μας σε μια αρνητική κατάσταση γιατί φταίει ο εξωτερικός παράγοντας. Ξέει, φταίει η εσωτερική μας διάθεση πως λέγουμε τα πράγματα. Κι αν ο άνθρωπος έχει καρδιά καθαρή και όταν λέμε καρδιά καθαρή, καρδιά που ποθεί, που ζητάει, που αναζητάει, τότε και το πιο άσχημο πράγμα μπορεί να το μεταποιήσει σε ευλογία. Η καρδιά μας όμως έχει την αταξία μέσα της δεν έχει μπει σε μια πορεία και είναι περδεμένη. Να το πούμε και πιο απλά. Ο Άγιος Νόνος τι λέει λέει να ότι δεν φροντίζουμε για αυτό που αξίζει να φροντίζουμε και φροντίζουμε και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Οι μέρημνες οι μας το πού στρέφουμε την καρδιά μας. Το λογισμό μας φανερώνει όπως είπαμε και στην αρχή το περιεχόμενο της καρδιάς μας. <και> η μεγάλη μας αγωνία είναι τι θα γίνουν τα οικονομικά αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα και αν θα περάσουμε καλά το βράδυ που έρχεται. Όλη μας η αγωνία όλη μας η φροντίδα είναι επικεντρωμένη σε αυτά τα πράγματα δηλαδή τον ζήλο που έχουμε για αυτά τα πράγματα τον μισό να στη φροντίδα της καρδιάς μας θα είμαστε τελείως διαφορετικοί γεμίζουμε τον χρόνο μας όλη την ημέρα με αγωνίες με μέρηνες και το βράδυ είμαστε εξαντλημένοι και δεν έχουμε λέ, χρόνο να αναφερθούμε στον Θεό και, και πέφτουμε σαν τούβλα να κοιμηθούμε μέσα στην καρδιά μας υπάρχει ένα βαρίδιο που είναι η όλη μας ανοησία οποία προέρχεται από το γεγονός ότι χάσαμε τον προσανατολισμό μας είναι πολύ σημαντικό είναι το πιο σημαντικό να βρούμε τον προσανατολισμό μας να θέσουμε την ύπαρξή μας στην τροχιά της ζωής και όχι στην τροχιά του θανάτου. Να θέσουμε τον εαυτό μας στην τροχιά της ζωής, του είναι, και όχι στην ανυπαρξία στο τίποτα. Να θέσουμε τον εαυτό μας στην τροχιά της ησυχίας της εσωτερικής, όπου μισταγωγείται η κοινωνία και η ένωση με τον και όχι στον θόρυβο, στην αταξία, όπου αποσιωπούμε την εσωτερική μας την εσωτατη ανάγκη για αυτό το γεγονός τη ζωής όσο δεν αποκαλύπτεται έτσι η πραγματικότητα στην καρδιά μας ακόμη και αυτή η ίδια η θρησκευτικότητά μας είναι θόρυβος χρησιμοποιούμε την θρησκευτικότητά μας για να γίνει το πνευματικό γεγονός ένα τυπικό γεγονός χρησιμοποιούμε τη θρησκευτικότητά μας για να υποβαθμίσουμε την Εκκλησία σαν έναν ανθρώπινο οργανισμό που θα κάνει κάποιες μαγικές τελετές και δικασίες για να μας σώσει ερήμην τις δικής μας ευθύνη και ελευθερίας Η Εκκλησία ο Σώμα Χριστού είναι η ενεργοποίηση τη ευθύνη μας και τη ελευθερία μας μας φέρνει υπεύθυνα εναντί του Θεού του εαυτού μας και του μας Όσο λοιπόν αυτό μας τρομάζει τότε αλωτριώνουμε το πνεύμα της Εκκλησίας και γίνεται ένα θρησκευτικό καθεστώς όπου μαγικά θα μας λύσει το πρόβλημα της ζωής ή της επιβίωσης ανάλογα τι θεωρεί ο καθένας σημαντικό για τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν που Διαβάσαμε το Περιστατικό με τον Άγιο Νόνο είναι ακριβώς το περιεχόμενο της πνευματικότητας της ορθόδοξης εμπειρίας. Αυτής δηλαδή της σχέσης, της συνάντησης, της χαράς, της συνάντησης με τον Χριστό. Όλοι λοιπόν οι ασκητικοί στηρίζεται στην αγάπη του προσώπου και λένε οι πατέρες θείος αίρος, <coughs> «Ο Θείος έρωτα πώς έρετε στην καρδιά μας» Ο Θείος έρω γεννάται εντί και καθαρμένη καρδία, διότι εν αυτή επιφυτά η Θεία Χάρης. Η κάθαρση λοιπόν τη καρδιά, το να καθαριστεί η καρδιά μας από τα πάθη που το, το κεντρικό τη στοιχείο είναι η φυλαυτία και ο <coughs> για να καθαρθεί καρδιά αυτή, η, καθ, ε, χρειάζεται να καθαρθεί η καρδιά από τον εγωισμό, για να έχει χώρο να έρθει η αγάπη του Θεού. Δηλαδή καθαρίζω την καρδιά μου για να υπάρχει χώρο στον Κύριο όχι για να δικαιώνομαι Ο έρωτας του Θεού λοιπόν ο έρωτας του Θεού είναι θείονο δόρημα είναι δώρον δορίθεν που δορίζεται στη αγνευούση ψυχή στην ψυχή που αγνεύει από τις επιφυτές άσει και αποκαλυφθείς στη ψυχή διασχάριτος, από την χάρη που έρχεται στην ψυχή Ο αληθινός λοιπόν χριστιανός είναι εραστής του θείου προσώπου και σαν συνέπεια και το ανθρωπίνου προσώπου που είναι το δημιούργημα και εικόνα του θείου προσώπου <coughs> δεν μπορεί κανείς να λατρεύει την εικόνα και να μην λατρεύει το πρωτότυπο δεν μπορεί λοιπόν να λέει ότι αγαπάς αληθινά τον άνθρωπο ερωτεύεσαι τον άνθρωπο και να μην λατρεύει το πρωτότυπο Ούτε επίση μπορεί κανείς να λέει ότι <coughs> μελατρεύει το πρωτότυπο, ερωτεύεται τον Θεό και περιφρονεί τον άνθρωπο. Εν τέλει δηλαδή, το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Για να λες ότι αγαπάς, για να μπορεί να αγαπά τον άνθρωπο αλήθινα, όχι εγωιστικά, όχι συμφεροντολογικά, όχι ναρκιστικά, για να μπορεί να είσαι ικανός να αγαπήσει τον άνθρωπο, πρώτα αγαπά τον Θεό. Και αν θέλεις να δεις αν η αγάπη σου για τον Θεό είναι αληθινή, συγνώμη, αν θέλει να δει αν η αγάπη σου για τον Θεό είναι αληθινή, φαίνεται αν αληθινά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δηλαδή, που σχετίζεται ζωντανά με τον Θεό, είναι ζωντανή ξύπνια όλη του ύπαρξη. Και τα κύτταρα του σώματος του είναι ζωντανά. Είναι εν Ακούνε, μιλούν, εκφράζουν, ενεργούν όλο το είναι το άνθρωπο. <και> δηλαδή, αν είσαι άνθρωπος του Θεού είσαι τσακάλι, αν δεν είσαι είσαι ένα χριστιανικό ρομπότ, ή ένα κοσμικό ρομπότ. Το θέμα είναι ο άνθρωπος να πώς να το πούμε να γίνει κάτι μέσα του, δηλαδή να γευτεί την αγάπη του Θεού. Και τότε τι γίνεται <και> Γίνεσαι αιώνιος Δηλαδή ο άνθρωπος ή είναι προσωρινός ή είναι αιώνιος Φυσικά με την έννοια την υπαρκτική όλοι είμαστε αιώνιοι Αλλά με τη βιωματική εννοούμε Όταν ο άνθρωπος δεν κοινωνεί του Θεού Τότε η ύπαρξή του είναι σαν μια φθαρτή ύπαρξη Μια βιολογική μονάδα Ένας νεκρός άνθρωπος Ένας άνθρωπος χρονικά περιορισμένο. Τότε ένα τέτοιο άνθρωπο, ανάλογε είναι και οι ενεργέ του. Ανάλογε είναι και οι εμπειρίε του, ανάλογες είναι και τα βιώματά του, ανάλογη είναι και η αγάπη του. Τι αγάπη έχει, περιορισμένη χρονικά. Ανάλογη είναι και η γνώση του, ανάλογη είναι και η αντίληψή του, ανάλογη είναι και η γεύση του άλλου προσώπου. Δηλαδή, χωρί τον Θεό. Τον άνθρωπο τον εαυτό μας το ζούμε σαν μία μίζερη φοβισμένη ύπαρξη που αγωνιά να ζει στη ζωή και τελειώνει η ζωή. Ε, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν όλα τα βλέπει μέσα από αυτή, αυτό τον καθρέφτη. με αυτή την οπτική. Δηλαδή ο άλλος είναι πάλι μια θυμητή ύπαρξη που πρέπει να προλάβω τον απολαύσου. Γιατί θα πιθάνει. Πρέπει να προλάβει τον εκμεταλλευτό. Δεν έχει όρια. Και η αγάπη που έχω για αυτόν τον άνθρωπο είναι πια αγάπη μέχρι του τάφου. Τότε δηλαδή τίποτα δεν είναι. Άρα αφού ο άλλο δεν είναι μια προοπτική αιωνιότητο, τότε είναι μια προοπτική σύγκρουση. Γιατί όταν ο άλλο είναι μια προοπτική θανάτου, λε, πρέπει να γίνει να κερδίσω κάτι, να ξεχαστώ λίγο, να βγω κερδισμένο από αυτό το θυμητό πράγμα. Αν όμως ο άνθρωπος μέσα του ζει την εμπειρία του Θεού και βλέπει το ότι η ύπαρξη του δεν είναι τα χρόνια που ζει, είναι το όλον, είναι το αιώνιο, τότε έχει μέσα του την εμπειρία αυτή της Αναστάσεως, ότι νικείχει ο θάνατος, ότι είμαστε άφθαρτοι, είμαστε ατελεύτητοι. Όπου λέει κάπου ο μάξιμος ομολογητής, κάτι τρελό για τη λογική, ότι ο άνθρωπος που ενώνεται με το Θεό γίνεται και άναρχος. Αυτό είναι ο αληθινός αναρχικό και άλλη είναι παραμύθια. Λοιπόν, είναι, γίνεται και άναρχο ο άνθρωπο. Μα αυτή είναι λοιπόν, δέστε ότι όσα ζούμε μπαίνουν σε αυτή την οπτική. Ότι η ζωή μα είναι ατέλειωτη, ότι ο άνθρωπο είναι αιώνιο, η σχέση μα είναι ακατάλητη Άρα ο άλλο είναι αφορμή ενότητα και όχι σύγκριση. Γιατί πότε συγκρούσει όταν φοβάστε ότι κάτι θα χάσει και πρέπει να το διαφυλάξει. Όταν όμω σου δίδεται η ζωή αιώνια δεν χάνεις τίποτα και να χάσεις όλοι είναι δικά σου και να χάσεις τα πάντα ένα πράγμα δεν χάνεις τη ζωή γιατί νικήθηκε ο θάνατος άρα ο άλλος είναι ευκαιρία εμπλουτισμού είναι ευκαιρία ανάπτυξης γι' αυτό θα το πούμε πιο κοσμικά ο άνθρωπος που αγαπά τον Χριστό αγαπάει και την γυναίκα, αγαπάει και τον άντρα. Αληθινά. Ο άνθρωπος που δεν ε, αγαπά τον Χριστό καταναλώνει και τον άντρα κατανώνει και τη γυναίκα. Δηλαδή είναι καταναλώσιμη. Ενώ εν Χριστώ είναι Χριστό αιώνιοι. Έτσι είναι η σχέση μας, έτσι είναι και η ζωή μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να κατονίσουμε. Αυτή είναι η έννοια του προσώπου. Κι όσο ο άνθρωπος γεύεται αληθινά την ζωή, τότε ζει και την ελευθερία. Δεν αγαπούμε τον Θεόν, τον αγνοούμε, και έτσι ο άλλος τι γίνεται, αυτό είπαμε και πριν. Όταν δεν αγαπούμε τον Θεόν, και όταν λέμε δεν αγαπούμε, τι σημαίνει, τον αγνοούμε. Τι σημαίνει η γνώση Θεού, δεν είναι ότι διάβασα κάποια θεολογικά κείμενα, κατάλαβε το μυαλό μου, άκουσα ομιλίε κλπ. Και άρα ξέρω τον Θεό. Αγνώ ή γνωρίζω τον Θεό, είναι προσωπική σχέση και δια τη οποία γεννάται η αγάπη. Όταν λοιπόν αγνούμε τον Θεό, τότε ο άλλο τι γίνεται, αντικείμενο. Αντικείμενο είναι απέναντί μου. Είναι πράγμα ο άλλο. Είτε είναι πελάτη μου. Είτε είναι νούμερο, αριθμός και ο άλλος, είπαμε και πριν, γίνεται ευκαιρία εκμετάλλευσης, όχι δυνατότητα ζωής, αυτό είναι το διαφορετικό. Είναι πολύ κέριο αυτό. Χωρίς Χριστόν ο άλλος είναι ευκαιρία εκμετάλλευσης και μαζί με Χριστόν είναι δυνατότητα ζωής. Αυτά τα πράγματα είναι αληθινά, είναι πραγματικά, είναι πρακτικά. Και αν είμαστε χριστιανοί, αληθινά τα ζούμε. Αν δεν τα ζούμε, δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν τελειώνει. Δεν εξαντλείται ο χριστιανισμός μας ότι κάναμε νηστεία, ότι κάναμε γονεκκλησίες έτσι τυπικά εξωτερικά, μηχανικά. Φανώνεται εδώ μέσα στην καρδιά μας τι γίνεται. Ο άλλο για μας τι γίνει, τι είναι ο άλλο για μας. Τι είναι ο εαυτός μας. Και θα δούμε πιο πρακτικά στη συνέχεια. Δεν αγαπούμε αληθινά τον συνάνθρωπό μας. Και η πνευματική μας ζωή τότε τι γίνεται Είναι ψυχρή και τυπική Δεν νιώθουμε τίποτα Λέει μάκα να προσευχεί και δεν νιώσα τίποτα Μα δεν σαν και στον αδελφό σου Τότε τι γίνεται Κέντρο μας ποιος είναι Ποιο είναι όπως είπαμε και πριν Είναι το κέρδος Είναι το συμφέρον Οποιασδήποτε μορφής και αν παίρνει το κέρδο. Πάντα σκέφτομαι Τι μου δίνει ο άλλο. Την αγάπη, την έννοια της αγάπη την κακοποίησαμε και την θεωρούμε ω μια δυνατότητα ικανοποίηση. Όταν λέμε για αγάπη, όλοι φανταζόμαστε όχι να αγαπήσουμε, αλλά να μα αγαπήσουν. Να ικανοποιηθούμε από τη λατρεία που έχει άλλο προ εμά. Όχι να μπούμε σε διαδικασία να θυσιαστούμε για τον άλλο. Οποιοδήποτε φαντασιώνεται την αγάπη, τον έρωτα. Το φαντασιόν ω μια δυνατότητα ικανοποίηση, ευχαρίστηση, όχι εξόδου από τον εαυτό του, θυσία και γνώση του άλλου προσώπου. Χωρί όμω την έξοδο από τον εαυτό μα και τη γνώση του άλλου προσώπου, δεν μπορεί να έχει προχώρημα η ζωή και η σχέση. Η σχέση δεν σταματάει μέχρι εκεί που μπορεί ο άλλο να ικανοποιήσει την ανάγκη σου. Αν πάβει να με ικανοποιεί, ο άλλο τελείωνει και η σχέση. Είναι αυτό το τραγικό που λέει: Τέλειωσε ο αιώρατα, χωρίσαμε. Τι ήταν ο ερώτας στον βαθμό που μπορεί να μου τροφοδοτούσε τις επιθυμίες και τα ένστικτα. Μέχρι εκεί φτάνει ο άνθρωπο, Μέχρι εκεί είναι το οπτικό του πεδίο της αγάπης. Γιατί δεν πάει παραπέρα. Γιατί δεν έχει ικανότητα να βγει από τον εαυτό του και να ανακαλύψει στοιχεία του Θεού μέσα στον άλλο. Έχει κόπο η διαδικασία να ενεργοποιήσει και να ζωντανέψει τον άλλο για σένα. Πρέπει να έχεις την διόραση, τη διάκριση να βλέπεις πίσω από την ασχήμια του άλλου ανθρώπου την ομορφιά που κρύβει, τον Θεό που κρύβει και να τον ενεργοποιήσει. Αλλά αυτό είναι κάτι που εμένα μου κοστίζει Εγώ γι' αυτό σε έφτιαξα σχέσει, γι' αυτό παντρεύτηκα Να ταλαιπωρούμε, παντρεύτηκα για να απολαμβάνω τη ζωή Να είμαι ευτυχισμένος Και θα αρθαμπός τώρα σε μπελάτες, να τον άλλο τον ζωντανεύω Μα εγώ γι' αυτό ήμουν νεκρό και παντρεύτηκε να μην σου τον έψει άλλο. Εγώ θα σου τον αυτό. Ενώ είναι διαφορετικό το πράγμα και ο άνθρωπο είναι συνήθεια. Τόμιση μπαίνουμε στην εκκλησία, θέλουμε να καθόμαστε σταυρό, πόδι. ξαφνικά να λέμε το άκτι στο φω. Περίμενε και την τεινό μα, την ιαριζόμενη, ξαφνικά θα έρθει ο γαμπρό να μα πάρει ο πρίγκιπα και να μα κάνει βασίλισσε. Και εμεί ξαφνικά ε, να βρούμε την, τη θεογκόμενα έτσι, να το πούμε λαϊκιστή. Αυτό όμω, τι σημαίνει, αλλά χωρί εμεί τίποτε να κουνήσουμε από μέσα μα την καρδούλα μα, το μυαλό μα, τι αισθήσει μα, χωρί να δούμε ο άλλο τι, εμεί να δούμε τι γινόμαστε. Αλλά δεν είναι ζωή αυτό. Είναι κατάσταση αφασίας. Και είναι παράδεκτο και ασυμβίβαστο ο χριστιανό να είναι αφάσιο. Δεν μπορεί να είναι χριστιανό. Και αφάσιο, ή αν είναι χριστιανό, εντάξει, έχει τον τίτλο. Αν είσαι χριστιανό, έχει βγει την κατάσταση αφασίας. Είσαι τόσο ζωντανό που τα βάζει και με τον Θεό. Του τα λε δηλαδή. Μα αυτή είναι λοιπόν ότι όταν, δηλαδή, τι σε εξασκείλει, Άλλο διάβασε βουλή να κονεί στο μυαλουδάκι σου. Το μεγαλύτερο ακόνισμα όλη τη υπάρξιό μα είναι να παλέψουν ο Θεό. πιο δύσκολο εραστή. Αν τα βρει με τον Θεό, με τον κάθε άνθρωπο τα βρίσκει. Ο πιο ζώρικο εραστή είναι ο Χριστό. Αν βρήκε το κουμπί μαζί του να συνεννοηθεί το ότι όλος του είναι εξυπνιο, έχει αντίληψη, έχει αισθήσει, έχει κατανόηση, γεύεσαι, αντιλαμβάνεσαι, ως φρένεσαι τον άλλον άνθρωπο. Αλλιώς είσαι κατάσταση ενό υπνοτισμένου ανθρώπου που περιμένει τον απομηχανή σεραστή για να του λύσει το πρόβλημα της σχέσης και της αγάπης. Κέντρο μας λοιπόν είναι, έχουμε το κέρδος και σκεφτόμαστε τι ο άλλος θα μου δώσει. Την... Μιλούμε λοιπόν για την αγάπη γιατί, όχι... γιατί δεν μας είναι ενδιαφέρον να αγαπήσουμε αλλά να μας αγαπήσουν. Μέσα από την αγάπη εκφράζω την ανάγκη μου και όχι την ελευθερία μου. Κακός. Η σύγκρουση λοιπόν ή η ενότητα είναι αποτέλεσμα ότι στάσει έχουμε ω προ την αγάπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπει κανεί σε μια σχέση πάντα να έχουν ξακών και συγκρούσει. Και βλέπει ότι τελικά η σχέση διακονεί τη σύγκρουση και όχι την ενότητα. Γιατί, γιατί αυτό εξαρτάται από τι στάση έχουμε ω προ την αγάπη. Η στάση προ την αγάπη είναι μια κατάσταση το τι θα κερδίσουμε ή τι θα δώσουμε. Αν τι θα δώσουμε, θα φέρει ενότητα. Αν τι θα κερδίσουμε, θα φέρει συγκρουση. Δεν τι συγκρούονται άνθρωποι, συγκρούονται τα θελήματα, συγκρούονται οι προσδοκίε, συγκρούονται οι επιθυμίε, το όνειρό μα δηλαδή. Και πώ είναι δυνατόν δηλαδή να μην συγκρουστεί εσύ με τον άλλον, όταν μέσα σου ζει προσωπικά τι συγκρούσει μέσα στον εαυτό σου. Εμεί έχουμε τη συγκρούσει μέσα στον εαυτό μα, πώ να μην έχουμε συγκρούσει και με άλλον άνθρωπο. Τι ξεπερνάει τη σύγκρουση, η μετανια την προσωπική σύγκρουση, η μετάνοια, η ενότητα με τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί λοιπόν να συνηθίσει με τον άλλον άνθρωπο. Η ανασφάλεια και ο φόβος που έχουμε από τι προέρχεται. Λέει κάποιος φοβάμε στη σχέση. Έχω ανασφάλεια. Δεν νιώθω αυτοπεποίθηση. Δεν είναι απλά έτσι τα πράγματα. Δεν είναι γιατί δεν έχουμε αυτοπεποίθηση και φοβούμε ότι ο άλλος θα μας υποτιμήσει, θα μας περιφρονήσει ή θα μας αδικήσει. Φοβούμε μην πάθωση μια εξαιτία του άλλο. Δηλαδή ο άλλος, ο υποψήφιος είναι από την αρχή, αντικείμενό μου, αντίπαλος μου, ανταγωνιστή μου. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Πού οφείλεται στο ότι δεν έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον. Κάποιο θα πει: ε, εγώ είμαι καλοδιάθυτο και από θα απολαύσει, ζούμε και από να εμπιστεύουμε του ανθρώπου. Μία παράμετρο είναι και αυτή που έχει κάποια αλήθεια. Θα τη δούμε ποια είναι η αλήθεια που έχει αυτή η ιστορία. Η άλλη, το άλλο γεγονό είναι ότι βλέπω τον άλλο. Δίνω στον άλλο διαθέσει που πραγματικά έχω εγώ μέσα μου. Όταν λοιπόν δεν εμπιστεύομαι τον άλλο, γιατί και εγώ δεν έχω καλέ διαθέσει, άξιε εμπιστοσύνη. Αν δηλαδή εγώ ήμουν καλοδιάθετο, άλλο με καλοδιάθετο και τον άλλο άνθρωπο. Αν εγώ είχα μέσα μου λίγο έτσι πονηριά, αμέσω θα βλέπω πονηριά στον άλλο και θα έχω εμπιστοσύνη. Άρα το ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στον άλλο δεν είναι ότι δεν έχω αυτοεκτίμηση, είναι γιατί και εγώ δεν είμαι τόσο καλόβουλο. Αν είμαι καλή ως επί το πλήστο, έχω εμπιστοσύνη στον άλλον άνθρωπο. Λέμε σε περίπτωση που δεν συνέβηκαν έκταχτα γεγονότα προσωπικά στη ζωή μα που να οικοδόμησαν μια δικαιολογημένη ή αδικαιολογητή εμπιστοσύνη. Αλλά στην ουσία, όταν δεν υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης, δεν είναι μόνο η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Είναι και κάτι άλλο. Είναι η πονηριά της καρδιάς μας που με τις ίδιες διαθέσεις που έχουμε σε μας τις προβάλλουμε και τις αποδίδουμε και στον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τους ανθρώπους ανάλογα πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Μπορεί όμως κάποιος να ρωτήσει Μπορεί εγώ να έχω αγαθή προαίρεση και άλλω να με εκμεταλλευτεί. Εγώ μπορεί να είμαι καλοπροαίρετο άνθρωπο, να ξεκίνησα με όλη την καλή διάθεση και έτσι ξεκίνησε η ζωή μου. μου. Εγώ πίστευα ότι είναι καλό κόσμο, ότι οι άνθρωποι είναι καλοί. Και είχα τη σημαία, με σημεία, την αγάπη και την ευαισθησία. Να δώσω αγάπη και την πάτησα, την πάτησα. Τελικά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Δεν θα είμαι τόσο αφελής Και θα προσέχω να έχω στην αγάπη μου και κάποια όρια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εγώ επίστευα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο Αυτή Αυτό είναι απάτη τελικά αυτό το ερώτημα. Και θα εξηγήσουμε γιατί είναι απάτη. Αυτός που λειτουργεί με πολλή ευαισθησία και αγάπη και τον εκμεταλλεύονται οι άλλοι, ξέρε για τον εκμεταλλεύονται, όχι εξαιτίας της ευαισθησίας του. Εξαιτία του ότι η ευαισθησία του και η αγάπη του είναι πιο ψυχική και όχι πνευματική δική του και όχι του Χριστού γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να προσβληθεί αυτός ο άνθρωπος γιατί πίστεψε στη δική του ευαισθησία πίστεψε στην αγάπη που προέρχεται από την καλή του την καρδιά και δεν πίστεψε στην αγάπη που δορίζει δική του Χριστού Πολύ σημαντικό αυτό. Προσέξτε το. Υπάρχει πολύ ευαίσθητη. Γι' αυτό ο ευαίσθητο άνθρωπο με ταυτόματα γίνεται υπερβέστητο, πληγωμένο, στοιγμένο, ταλαιπωρημένο, με ψυχολογικά χιλιαδιό και αρχίζει να πονηρεύεται. Η ευαισθησία και η αγάπη μου είναι ψυχική και όλη κι όχι επενδυματική. Δηλαδή είναι θεμελιωμένη στον εαυτό μου, στο εγώ μου και όχι στον Χριστό. Δηλαδή είναι δική μου η ευαισθησία. Πίστεψα στην καρδιά μου. Πίστεψα στην αγάπη που έχει η καρδιά μου, πίστεψα στην καλοσύνη μου, πίστεψα στην ευαισθησία μου, πίστεψα στην ιδεολογία μου, πίστεψα στον δικό μου πολιτισμό, στην κουλτούρα μου που δεν έχουν άλλοι βάρβαροι. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησα τη ζωή μου. Και επειδή είναι κακό ο κόσμο που δεν αντέχει την καλοσύνη μου, γι' αυτό τώρα είμαι ψυχολογικά προβλήματα στο περιθώριο. Τη ώρα που το φτιάξε κιόλα, ε? έγινε και ο καημένο. Έγινε και ο σιγμένος. Αλλά ποια είναι η διαφορά. Όταν έχουμε όμως την πνευματική αγάπη που λέμε, Εγώ αγάπη δεν έχω. Ό,τι και αν έχουμε, το αγάπη του Θεού. Αυτή με νέπνεψη, αυτή με ζωντάνευσε. Από αυτή πηγάζει το είναι μου, από, αυτό, από αυτόν πηγάζει η αγάπη μου. Αυτό γεννά τη διάκριση. Δηλαδή, πολύ απλά. Άλλο μαλάκα και άλλο χριστιανό. εννοούμε αυτό με την πνευματική ενένεια. Δηλαδή άλλο μαλθακός άνθρωπος κοιμισμένος που βγάζει μια αυαισθησία χαζή και άλλο χριστιανός δηλαδή πνευματικός άνθρωπος που διακρίνει που είναι ο κύριος και προστατεύει τον εαυτό του και προστατεύει και τον άλλον και που είναι η ευλογία και την ενεργοποιεί. Δηλαδή το ότι την πατούμε είναι αποτέλεσμα αδιακρισίας. Και η αδιακρισσία μα είναι αποτέλεσμα ότι η αγάπη μα δεν ήταν κατάσταση δώρου Θεού που δόθηκε μέσα από τη σύνδεση με τον Θεό, ήταν αποτέλεσμα μια εξέλιξη και καλλιέργεια των ψυχικών μα χαρισμάτων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν αναπτύξει τα ψυχικά σου χαρίσματα ξέχωρα από την αγάπη του Θεού, θα έχει ωραία ευγενεί συμπεριφορέ και καταστάσει, αλλά πολύ εύκολα δεν θα διακρίνει πώ να κινηθεί και θα την πατήσει και θα κτυπηθείς. Αν όμως μέσα σου έχεις την χάρη του Θεού, δηλαδή αυτά τα χαρίσματα τα άδωσε στο Θεό να τα κάνει, να τα χρηστοποιήσει ο Χριστός, τότε σου δίνει διάκριση πώς να κινηθείς. Να εκμεταλλευτείς θετικά τι καταστάσεις, όπως αυτός θέλει. Γι' αυτό ο ευαίσθητος κατακόσμων άνθρωπος έτσι για να το διακρίνουμε με τον καταθέα ευαίσθητο είναι διαφορετικό. Ο κατακόσμιο ευαίσθητο άνθρωπο ο... θίγεται εύκολα, πληγώνεται εύκολα, κρίνει και κατακρίνει εύκολα. Δηλαδή ένα τεκμήρι είναι. Λέει κάποιο, Πώ φέρονται έτσι αυτοί οι άνθρωποι, που, που, που, Με στενοχώρησαν ή φέρεται κάπω διαφορετικά. Βρει παιδί μου, φέρτε και με αυτόν τον τρόπο ο κακός, Κακό, δικαιολογημένα. Εσύ γιατί πειράχτηκε. Αυτό έχει και το πρόβλημα, εσύ το έχει. Γιατί πειρακτικές, γιατί είσαι εγωιστή. γιατί εσύ έχεις ένα, έφτιαξε, οικοδόμησε σε ένα εαυτό δεδικαιωμένο στις ιδέες σου, στα συναισθήματά σου και στις συμπεριφορές σου. Και δεν μπορείς να ανεχθεί μέσα στην εγωιστική σου την ιδιοτροπία και την ιδιορυθμία του άλλου ανθρώπου. Η πνευματική στάση και ευαισθητή τι λέει, βλέπει το πρόβλημα αλλά δεν φύγει το ίδιος, λυπάτε για τον άνθρωπο και το πρόβλημα τον περιθάλπη, τον οικονομεί, τον αναπαύει, τον προστατεύει, δεν τον κρίνει. Λοιπόν, εδώ είναι τόσο λεπτά πράγματα αλλά και τόσο πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος που έχει κατακόσμων κόσμου φύγεται, πληγώνεται, αναδιπλώνεται. Ο άνθρωπος που έχει πνευματική στάση σε αυτά έχει ένα αδρείο φρόνημα. Βλέπει το πρόβλημα και δεν σκανδαλίζεται γιατί ξέρει και αυτό στα χάλια του. Καταλαβαίνετε ότι δεν κινδυνεύει από κανέναν άνθρωπο και ότι το πρόβλημα το έχει ο ίδιος ο άνθρωπος που φέρεται με άσχημο τρόπο. Η αγάπη λοιπόν, άλλο η αγάπη που είναι του χαρακτήρα μου του τρόπου που μεγάλωσα, τις αγωγής που είχα τη ιδιοσυγκρασία μου και άλλο τις αγάπης που είναι δώρο του Θεού και έχει επίγνωση. Άλλο της αγάπης που είναι καρπός μιας ασκητικής προσπάθειας μιας εσωτερικής εργασίας πολεμώντας τα πάθη μας καλλιεργώντα τη σχέση με το θέδιο της προσευχής και το μυστηρίο της Εκκλησίας μας και άλλο η φυσική τα φυσικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου κάποιος μεγάλος ένα περιβάλλον ευγένει ευγένειας καλή συμπεριφοράς καλών τρόπων Προσφοράς κλπ. Αυτός οικοδομής είναι αυτόν καλοσυνάτων, ευγενικό, με φυσικά χαρίσματα. Αλλά αυτό όμω, αν δεν έχει πνευματικές βάσεις δεν λέει και πολλά πράγματα. Δεν έχει αντοχή αυτό το πράγμα. Και θα δει ένας άνθρωπος που έχει καλό τρόπο όταν θυγίνεται θυ πάρα πολύ σκληρός για την πίστεψη αυτό που είναι. Πίστεψε στην αρετή του. Αν αυτή η φυσική, το πιο ευλογημένο πράγμα είναι αυτή τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτή η αγωγή που είχαμε που προσπαθούμε να τη συνδέσουμε με, τη γνώση του Θεού, με την εμπειρία του Θεού. Άλλο λοιπόν η φυσική ευαισθησία και άλλο η ταπείνωση. Άλλος, άλλο καλός άνθρωπος και καλός χαρακτήρας και άλλο χαριτωμένος άνθρωπος. Η φυσική ευαισθησία Ποια είναι η διαφορά της από την ταπείνωση σαν συμπεριφορά. Η φυσική ευαισθησία γεννά ιδιορυθμίες. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει μια φυσική ευαισθησία χωρίς την πνευματική αίσθηση και προπτική και σύνδεση είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί με όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να συνοηθεί και γίνεται ιδιοορυθμός. Γίνεται γραφικός. Βέβαια, εμείς χρησιμοποιούμε με άλλη διάθεση πολλές φορές την γραφικού. Όταν θέλουμε να πούμε κάποιος πόσο καλός είναι, κατήντε γραφικό. γραφικός. Να με συγχωρέσετε. Ο κάθε γραφικός άνθρωπος είναι σαν άνθρωπος χωρίς πνεύμα Θεού. Αυτός που έχει το πνεύμα του Θεού δεν φαίνεται γραφικός. Δεν ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους. Είναι του Θεού και δεν φαίνεται. Δίνει χαρά και δεν φαίνεται δίνει χαρά. Δεν ξεχωρίζει με το χαρισμά του. Η γραφικότητα είναι η ανάγκη μας να επιδεικνύουμε την ιδιαιτερότητά μας εγωιστικά. Ο Θεός που αληθινά ξεχωρίζει με την αριδή του εν χριστό, δεν προβάλλεται. Δεν κανείς δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει γραφικό. Τον λένε αληθινό. Άλλο γραφικό και άλλο αληθινό. Γιατί ο αληθινός ονομάζεται γραφικός γιατί αυτός που φέρεται με έναν τρόπο πολύ σωστό ξεχωριστά από την πτώση της εποχής δεν το κάνει με τη χάρτη του Θεού, το κάνει αυτού του και φαίνεται να ξεχωρίζει με αυτόν τον τρόπο από τους άλλους ανθρώπους. Η φυσική λοιπόν ευαισθησία γεννά ιδιορυθμίες. Η αγάπη που δίνει ο Θεός τον ταπεινό γεννά απλότητα και ενότητα. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει την αγάπη του Θεού, που δίνει ο Θεός τον ταπεινό, γεννά την απλότητα και την ενότητα. Δύο στοιχεία που είναι πολύ κέρια για να κρίνουμε τον εαυτό μας, να δούμε τον εαυτό μας. Αν υπηρετούμε την ενότητα, αν ζούμε με την ενότητα, και αν ζούμε με απλό λογισμό τότε είμαστε μέσα στην αγάπη του Θεού. Αν μέσα μας μπερδεύεται λογισμή, καταστάσεις, κατά κατακρίσεις, κρίσης, τότε η αγάπη μας δεν είναι του Θεού. Είναι δική μας. Και θα προδοθεί και θα προδώσει. Η αγάπη δική μας και προδίδει και προδίνεται. Ενώ η αγάπη του Θεού δεν φύγεται, δεν εκπίπτει ποτέ. Η ψυχική αγάπη λοιπόν ψάχνει λόγους για να αιτιολογήσει την αγάπη προς κάποιον. Πρέπει να εξηγήσουμε λέμε γιατί αγαπώ κάποιον. Η πνευματική αγάπη γιατί απλώς έτσι θέλει. Δεν θέλει εξηγήσεις αναλύσεις και ερμηνείας. Την πνευματική αγάπη της σκοτώνουν οι αναλύσεις και οι ερμηνείας. Γιατί η ερμηνεία είναι περιορισμός. Η αγάπη που χαρίζει ο Θεός είναι απεριόριστη. Δεν κατανοείται. Είναι ελεύθερη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ένας καταλόγησης απαράδελος μικρός άνθρωπος που έγινε πραγματικά λύπνο και δεν διαφέρει καθόλου μερικά τους ανθρώπους. Δεν διακρίνεται δηλαδή. Διακρίνεται. ω προς το πνεύμα ως προς το in, ουσία, αλλά δεν το βλέπουν όλα τα μάτια. Πρέπει να έχει μάτια για να το δεις. <Κι> νομίζω πέρασε η ώρα. Θέλαμε κάτι άλλο διαβάσω, αλλά πέρασε η ώρα. Αν θέλει ο Θεός, την επόμενη Δευτέρα τα λέμε πάλι. Χριστός <Κι> ανέστη, νεκρόν, θανάτος, θανάτων πατήσεων, κέρδισε εν και μήνης μας ζωή,